Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας πολύ ευχαριστώ αυτό Για τους ύψου ρυθμούς ανάπτυξης στου οποίου θέλουμε να πετύχουμε Σε ευχαριστώ Παναγία Μουσική Και είμαστε βέβαια το πεπισμένοι ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη θα έχει τελικά αντίκτυπο, ουσιαστικό αντίκτυπο, στη βελτίωση των εισοδημάτων όλων των Ελλήνων, πρωτίστως των χαμηλόμιστων συμπολιτών μας. Μπράβο! Όλοι όλοι θα έχουμε αύξηση εισοδήματος, πρωτίστως όμως όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας από την επίσκεψή του προχθέ στο Υπουργείο Οικονομίας, πρωτίστως θα έχουν η χαμηλόμιστοι. Για αυτούς δουλεύουν όλοι, όποιος Πρωθυπουργός βγαίνει, όποια κυβέρνηση σχηματίζεται. Πρώτη τη έγνοια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, είναι οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και έτσι λοιπόν, συνεχώ αυξάνεται ο μισθό και τα εισοδήματά του των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Παρ' όλα αυτά είναι αχάριστοι, πάντα παραπονιούνται, δεν του φτάνουν. Πάνε στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, δεν περνά καλά. Δεν έχουν να δώσει τα εγγόνια. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι χαμηλόμισθοι δεν έχουν να δώσουν τα παιδιά. Και γενικώ υπάρχει μια γκρίνια ενώ να πασχίζουν όλοι, όπω ακούσαμε τον νέο μα προθυπουργό. Να τα λέει όλα αυτά, τα είπε στην επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τα είχαμε μεταδώσει γιατί είχαμε τα τσιπρέικα. Όμως αξίζει να ξεκινήσουμε με αυτά για να ξέρουμε πώ ακριβώς θα πάνε τα πράγματα και επειδή ε, προβλέπουμε το μέλλον, ε, μπορούμε να πούμε ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα αλλά για να το επιβεβαιώσουμε πλήρως θα δανειστούμε και την πολύ έγκυρη γνώμη του νέου Υπουργού Οικονομικών. Είμαστε αισιόδοξοι mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Διότι έχουμε ένα πολύ θετικό εκλογικό αποτέλεσμα Για τη χώρα και για την οικονομία της Ελλάδας Ένα αποτέλεσμα το οποίο ε, δίνει, ε, στέλνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, ελπίδας και προοπτικής Το φλιτζάνι το λέει καθαρά και ξάστερα. Στέλνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, ελπίδας Έτσι ναι κυριέ μου να σας χαρώ, έτσι λέει το πλυτζάνι δηλαδή που δεν γυαλιέται ποτέ. <οκεινουσία> Είμαστε αισιόδοξοι. Χρυσά <Τεχιστεί> πυρούνια θα φάμε μα δικός <Τεχιστεί> Συντρόφισες και σύντροφοι έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα Βασιλέματα της Αντορίνης. Από τώρα θα πάνε από τώρα χρήσιμο. Από το να σφάζουν και να παίζουν μπουνιές στην Κουμουνδούρο καλύτερα να πάνε στα Ιλιοβασιλέματα άλλωστε σε ένα στην κάνει όπως έχετε πάρει χαμπάρει αν έχετε παρακολουθήσει το πολύ επίσης σοβαρό αυτό θέμα. Ε, αλλά πριν πάμε στα Τσιπρέικα, Σιριζέικα εδώ ο κύριο Χατζηδάκης αυτό είναι ο νέος υπουργός οικονομικών μας είπε ότι είναι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά πριν είχε μιλήσει ο Πρωθυπουργό, είπε ότι θα, η χαμηλόμισθη θα πρωτίστως είναι στο, στην έγνοια τους και στη φροντίδα τους οπότε ανοιχτείτε, επενδύστε κάντε τα αδέοντα, έρχονται χρήματα και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά το λέει το Φλιτζάνι της Γεωργίας Βασιλιά γιατί νομίζω πιο έγκυρο είναι αυτό, παρά αυτά που λέει ο Χατζηδάκης και ο Μητσοτάκης. Θα μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, που πάνε στα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης, γραφικότητες έτσι κι αλλιώς όλα μαζί. Ο κύριο Αντώναρος ήταν μια μεταγραφή κομβική σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, Από δεξιό που ήταν κάποτε, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκε ξαφνικά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωνε αριστερό και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ γραφικά και πολύ ωραία αιτίε τη ΣΥΤΑ και αυτά, αλλά δεν έχει σημασία πια. Ο αντόναρος λοιπόν έδωσε μετεκλογική συνέντευξη να κρίνει τις διαδικασίε μετά την τον εποχή. Μετά την εποχή Τσίπρα. Και μίλησε λοιπόν προχθέ και είπε. Η δική σας συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τελειώνει εδώ, έφυγε ο Τσίπρας, τελειώνεται και εσείς, ξεκόβεται και εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μετέχω στις διαδικασίες, αλλά ως Έλληνας πολίτης, ο οποίος ήμουνα μάλιστα υποψήφιος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ε, περιοχή και ε, πήρα 7.000 κοντά ψήφους, έχω το δικαίωμα να παρεμβαίνω και να λέω Άλλο ρώτησα, τώρα είστε ξέρετε, Εγώ δεν, ρώτησα... Δεν, δεν τελειώνει τίποτα. Δεν Α. τελειώνει τίποτα. Εγώ δεν αποστασιοποιούμε από κάτι στο οποίο μετήχα. Αλλά. Αυτό το Αλλά μα σκοτώνει όταν το λέει ο Αντώναρο, γιατί δημιουργεί και αγωνία για το τι ακριβώ θα υπάρχει μετά το Αλλά. Δηλαδή αναμένεται παρέμβαση Αντώναρου στα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, στα πολύ κομβικά μετά την παρέτηση Τσίπρα. Έχουμε και παρέμβαση Αντώναρου. Εμεί το κόψαμε το Αλλά. Θα ακούσουμε τώρα τι ακολούθησε μετά το Αλλά. Εγώ δεν αποστασιοποιούμε. Από κάτι στο οποίο με τύχα. Αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πολύ σύντομα, να. δεν θα έχω κανένα λόγο να. να αισθάνομαι οποιαδήποτε πολιτική συνάφεια με αυτό το χώρο. Σύντομα, ναι. δεν θα έχω κανένα λόγο ναι. να αισθάνομαι οποιαδήποτε πολιτική συνάφεια με αυτό το χώρο. Γιατί δεν θα γίνει όλη νύχτα, Πολλέ νύχτε, όχι μόνο μία νύχτα. Εδώ ακούμε σαφώ το περιέγραψε ότι δεν θα έχει συνάφεια με αυτόν τον χώρο. Ότι είχε συνάφεια με αυτόν τον χώρο. Ότι αυτό ο χώρο έχει κάποιου που έχουν συνάφεια. Έτσι, όπω εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ο Αντώναρο ήταν ένα από αυτού, κατά δήλωσή του. Ήταν στα ψηφοδέλτια, πήρε 7.000 και τώρα λέει ότι έτσι όπως πάντα πράγματα δεν θα έχει συνάφεια με επιδηματάκια. την κάνει και ο Αντώναρος μεγάλο πλήγμα για την προοδευτική παράταξη, την συμμαχία, τον συνασπισμό της αριστεράς των κινημάτων είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα το αμέσως επόμενο από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν είπε μόνο αυτά ο Αντώναρος, τα έβαλε και με τους υποψήφιους Αρχίζουμε και λένε λοιπόν 6-7 υποψήφοι ότι ενδιαφερόμαστε θα είμαστε κλπ και λοιπά, και λοιπά και βλέπουμε και στο μεταξύ, αυτό έγινε στο μεταξύ που έκανε αυτή την ανάρτηση ότι στην στην στην στην στην στην στην στην στην στην την κυριακή την Κυριακή ή τη Δευτέρα για να αποφασίσουν ε, τα διαδικαστικά Αυτά ξέρετε, είναι αστεία πράγματα Τα μεγάλα παπούσια θέλουν και μεγάλα ποδάρια ε, από δεν μπορεί να διαδεχθεί επάξια, το λέω ξεκάθαρα ε, τον Αλέξη Θα πρέπει να αποφασίσουμε κάτι άλλο. Θέλουν τον Τσίπρα πίσω ή δεν τον θέλουν. Θα γυρίσει βέβαια ο τσίπρα αν τους το ζητήσουν. Εγώ πιστεύω όχι. Αλλά γιατί δεν κάνουν μια προσπάθεια. Τους βλέπετε να κάνουν καμία προσπάθεια. Σαν να επιχαίρουν που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Και σαν να περιμένουν τη στιγμή για να αναλάβουν τη διαδοχή. Αυτά είναι αστεία πράγματα. <Σι>, κύριε Ας κύριε. το προσπαθήσουν όλοι αυτοί που αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Οι επαείοντε που έλεγε και ο, ο Χαρικλινόν, όλοι αυτοί λοιπόν δεν θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα που έφυγε, σύμφωνα με τον Αντόναρο, έπρεπε να του πούνε να ξανάρθει. Σύμφωνα πάντα με τον Αντόναρο δεν θα ο Τσίπρας, Αλλά έπρεπε να του πουν ξανάρθει όμως. Αντί να του πούνε να αυτό που δεν θα αρχόταν, πάντα με τον Αντώναρο, ε, και που έφυγε ο Έφυγε ο Τσίπρας, δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον ο Αντώναρος, φεύγει και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, κάνει και δηλώσεις σε κανάλια πολλά. Βγήκε και στο Action σήμερα και έλεγε για την, μάλλον προειδοποίησε ποια θα είναι η μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ αν πάει αριστερά. Βλέπω ότι πολλά πράγματα γυρνάνε στι παιδικέ ασθένειε τι οποίε είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάνε ώρες ατέλειωτε για διαδικαστικά θέματα ενώ η πολιτική αυτή τη στιγμή είναι θέμα ουσία, δεν είναι διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν επιμένει να είναι συνεχώ αριστερό, ανοίγει συνέχεια το λάκκο του παραπάνω. Λάκο. ΣΥΡΙΖΑ αριστερός επιμένει να είναι από που να το αρχίσει, που να το τελειώσει. Καθόμαστε τώρα εδώ τρία λεπτά και ακούμε τον Αντώναρο Γι αυτό. Υπεύθυνο είναι ο Αλέξη Τσίπρας που επανέφερε μεταξύ όλων των άλλων και τον Αντόναρο στο προσκήνιο. Και τώρα ο Αντόναρο που έφυγε ο Τσίπρας είναι απογοητευμένο, δεν ξέρει τι να κάνει. Η κυρία Πέρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στην Φλόρινα, αναρωτιέται για ένα θέμα που νομίζω και τα νεογέννητα στα μεευτήρια έχουν απάντηση. Η διαφορά 20 μονάδε και 23 μονάδε δεν έρχεται από κάτι άλλο, ήρθε. Τοντάξτε, Πάντως, όχι α... από αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Mm -hmm. δεν το, μη το αφαιρείτε από την κουβέντα να σας πω γιατί το κυριότερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς και προσωπικά όλοι έξω τσίπρας ήταν η αναξιοπιστία για κάποιο λόγο ήταν η αναξιοπιστία για κάποιο λόγο για κάποιο λόγο από όλα τα μέσα, από όλο το περιβάλλον της Νέα Δημοκρατίας παντού παντού, ο ψεύτης αυτό δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι είναι έτσι Πολύ καλά τα λέει κυρία Πέρκα Αποδείχθηκε ποτέ ότι είναι ψεύτης ο Αλέξης Τσίπρας Αποδείχθηκε ποτέ Ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστία στο ΣΥΡΙΖΑ Όσα χρόνια ήταν αντιπολίτευση Τα χρόνια που έγινε 4,5 κυβέρνηση Και τα 4 χρόνια μετά πάλι αντιπολίτευση Όχι Πολύ σωστά το λέει η κυρία Πέρκα δεν έχει καταλάβει τίποτα Κανέναν δεν έχει που να προσπαθεί να ερμηνεύσει και να πιστεί να τις πει ότι ήταν αναξιόπιστος και ψεύτης ο Αλέξης Τσίπρας. Θα τη βοηθήσουμε εμείς λίγο. <Ρελίως> για τον ΝΑΤΟ Χαίρετε την αποψή μου για τον ΝΑΤΟ Η αποψή μου αυτή δεν αλλάζει Αυτός ο οργανισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης <Ρελίως> Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα που εκπληρώνει τις νατοικέ της υποχρεώσεις Για τον Τραμπ Ο φαβορή για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος θα ήταν ο κύριος Τραμπ Και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό Για <Ρελίως> από την... Ε... Η συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Για τη Μέρκελ. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίε και κύριοι τη ιδρυτική νομεκλατούρα τη Ευρώπη! Κυρία Μέρκελ, πιστώνεται τα θετικά που έχει κάνει η Ευρώπη σε δύσκολε στιγμέ. Για τον Ένφυα. Διότι είπαμε ότι ο Ένφυα είναι ένα φόρο παράλογο, δεν διορθώνεται, καταργείται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι. Πιο άδικη από τον ΕΜΦΗ. Για το ΕΚΑΣ. Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι, ιδέε όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ. Είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτηση. Το ΕΚΑΣ κόπηκε από ημερών. ημερό. Επί των ημερών μας υπήρξανε μειώσεις, δεν θα το αφισβητήσω. Για την επένδυση του ελληνικού. Για μας το ελληνικό είναι το τοπόσιμο των αγώνων, των κινημάτων πόλης, για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Το μεγάλο εμβληματικό project του ελληνικού θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο. Για τους εφοπλιστές. Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω εισαγωγικά για την απόκρισή σα στο έτοιμα τη να μια χαρακτήρα συμφωνία. Για τους πληστηριασμούς. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα. <Συξελίου> Προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Για το μνημόνιο. <Συξελίου> Είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα παίρει αυτή τη βουλή μνημόνια να ψευκυρθούν. <Συξελίου> δεν σας κάνουμε τη χάρη. Η παράταξη που μα οδήγησε στα μνημόνια. Κατηγορία μας που βγάλαμε τη χώρα. Εφαρμόσατε κι εσεί ένα όμω. Ενεβέω. Εφαρμόσατε κι εσεί ένα όμω. Ενεβέω. Ένα εφάρμοσε. Ένα έφερε, ένα εφάρμοσε. Οι άλλοι φέρνανε δύο. Δεν, τα, τα βάλουμε στην ίδια μοίρα. Να υπάρχουν και διαφορέ. Πολύ ωραία τα λέει η κυρία Πέρκα. Δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο. Λέει, για ποιο λόγο μα λένε ψεύτε και αναξιόπιστοι. Για αυτού του λόγου εδώ. Πέντε-έξι μαζέψαμε. Υπάρχουν άλλοι 200 που θα μπορούσε. Κάποιος να απαντήσει στην κυρία Πέρκα, πολύ καλά ξέρει η Πέρκα τι γίνεται, απλά τα λέει αυτά για τα παράθυρα, δηλώνοντας και με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα τι κάνανε, όχι τι έγινε, τι κάνανε πριν 5-10 χρόνια. Ένα από τα κόμματα που μπήκε στη Βουλή, ορκίστηκε πριν καμιά ώρα η Βουλή, να ξέρετε, ήταν όλοι εκεί, είναι το κόμμα Νίκη Χριστιανοταλιμπάν αυτή, Πικεφαλή είναι ο Δημήτρη Νατσιό, αρχηγό του κόμματο. Πρώτη δέσμευσή του έχει πει: Εμεί περιμένουμε αυτό να γίνει. Τα γραφεία του κόμματο θα γίνουν κλεισάκι μέσα στη Βουλή για να πηγαίνουν τάματα να προσκυνάνε, να κάνουν λειτουργίε. Φαντάζομαι καμιά περιφορά στου διαδρόμου τη Βουλή, στο Προάβουλιο έξω, Ομαλία, Βασιλή Σοφία, κάτι να γίνει στον άγνωστο. Ωραία είναι αυτά. Τελετέ, ανάσταση με βαρελότα μέσα στη Βουλή. Ο κύριο Νατσιό λοιπόν, σε συνέντευξη που έδωσε. Μίλησε για τι εκτρώσει. Έχετε δηλώσει και έχω τη φράση ακριβώ. Το δικαίωμα τη έκτρωση δεν εδράζεται σε καμία ιατρική και νομική λογική. Ω δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα νίκη, πιστεύουμε πω κανένα απολύτω δεν έχει δικαίωμα προκλήσεω βλάβη στο έμβριο. Άρα, να καταλάβουμε ότι δεν αναγνωρίζεται και ω δικαίωμα σε μια γυναίκα την αυτοδιάθεση και την προστασία αυτή. Αυτέ οι συζητήσει είναι πάρα πολύ κοιτάξτε Είναι κρίσιμο. Στενάχωρε. Με συγχωρείτε, είναι πολύ στενάχωρε. Πάρα πολύ με λυπούν. Καταλαβαίνετε γιατί είναι πολύ δύσκολε πάρα πολύ δύσκολε. έχουν προκαλέσει δράματα σε νέα παιδιά ιδίως ε, εξάκρας συλλήψει όσοι υπάρχει άνθρωπος έτσι υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου, του το παιδιού έτσι, αυτή είναι η άποψή μας Μάλιστα, αυτή είναι η απόψή Και σιγά σιγά μπαίνουν αυτές οι απόψεις στον δημόσιο διάλογο και στον δημόσιο λόγο Το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της Αν θα ρίξει το παιδί όπως το λέμε Αν θα προχωρήσει σε έκτρωση Εάν θα κρατήσει το παιδί, αν θα είναι μονογονεϊκή οικογένεια Και πώς θα το μεγαλώσει Όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το άτομο, τη γυναίκα προκειμένου Δεν θα τα συζητήσουμε με κανένα παπά, με κανένα θεομπέχτη, με κανένα φασίστα, με κανένα καθυστερημένο, με κανένα πολιτικό απολύθωμα. Με κανέναν άλλον. Αφορά μόνο την ίδια την γυναίκα και θα κάνει ό,τι αυτή θέλει. Είμαστε στο 2023, δεν θα πιάσουμε συζητήσεις, ούτε στο δημόσιο λόγο, ούτε σε κατηδίαν κουβέντες για το τι ακριβώς θα κάνει μία γυναίκα. Και επειδή αυτές οι απόψει έχουν μπει με αυτά τα αποκόμματα, τα ακροδεξιά στην Βουλή και θα Νομίζω και πρέπει όποτε ξεπροβάλλουν οι απόψεις, μια τεράστια σφαλιάρα λεκτική να πέφτει πάνω σε αυτέ τι απόψει για να τελειώνει αμέσω η κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πρέπει το τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπο να το συζητάει ένα κόμμα, μια βουλή, ένα νομοθέτης. Θα ορίζει τα υπόλοιπα ο νομοθέτης, προστασία, παροχή περιβάλλοντο, στήριξη, ναι. Αλλά το ποια απόφαση θα λαμβάνει ο άνθρωπο, θα τη λαμβάνει ο άνθρωπο, όχι ο θεοπαίχτη Νατσίο. Ή ο ακροδεξιό διπλανός το κόμμα το άλλο ή ο παραδίπλα γιατί έχουμε γεμίσει βοθρολήματα πολιτικά μέσα στη Βουλή που θα παρεμβαίνουν πια και στις ζωές και στις διαθέσεις και στη σκέψη των ανθρώπων. Νομίζουν δεν υπάρχει περίπτωση, απλά νομίζω η λεκτική σφαλιάρα πρέπει να είναι δυνατή και άμεση κατευθείαν με την πρώτη λέξη που αρθρώνουν πρέπει να πέφτει πάνω. Αυτό που δεν έγινε στη Ρόδο. Δηλαδή, έχουμε δει όλοι τα βίντεο το Σαββατοκύριακο. Ο σερβιτόρο να πηγαίνει μέσα στο νερό μέχρι το λαιμό, κάποια στιγμή με το δίσκο πάνω, στο χέρι, πάνω από το κεφάλι, για να τον δώσει αυτού του τους πελάτε που, κατά τη γνώμη μου, αυτοί φέρουν μια τεράστια ευθύνη. Κάθονται εκεί αμέριμνουν σε κάτι πλατφόρμες παράνομε μέσα στο νερό, που είναι και πολλέ στη Ρόδο από τη είδα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σε άλλα σημεία. Και περιμένουν ένα αρχείο ο για να του δώσουν μετά ένα πολύ αυξημένο. Μπουρμπουάρ όπως, όπως δήλωσαν και οι άλλοι εργαζόμενοι Είναι μια ισχρή εικόνα Προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας Για πολλοί κόσμοι ίσως να μην είναι Στα δικά μου εν πάση περιπτώσει τα μάτια Είναι μια κατάντια όλο αυτό για τον εργαζόμενο πρώτα Για τους ανθρώπους αυτούς που πίνουν Πάνε εκεί να περάσουν καλά Και κάθουν στην παραλία στην εξέδρα Και περιμένουν να έρθει ο μέσα από το νερό Περπατώντα κιόλα μέσα στο νερό, κολυμπώντα και να κρατάει το δύσκολο να του φέρει το καφέ, το ποτό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι κατάδια για την ελληνική πολιτεία που οι θάλασσε έχουν γίνει έτσι, γεμίζουν με τέτοια μαγαζιά, που και κλείνουν την παραλία και βάζουν την ε, πολύ δυνατή μουσική και μαζεύεται όλο αυτό ο κόσμο και ε, ε, χάνει την αξία τη ηρεμία τη θάλασσα ή χάνει την αξία τη η εικόνα, το φυσικό τοπίο και καταστρέφονται σιγά σιγά όλα αυτά. Οπότε έπρεπε να είχαμε τελειώσει καιρό από αυτά, αλλά νομίζω συνεχίζονται και σε άλλα νησιά, όχι μόνο στην Ρόδο. Θα ακούσουμε πρώτον εδώ τον αντιδήμαρχο Ρόδου, νομίζω για τον τουρισμό υπεύθυνος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ταρασιλιάς. Έχουμε να ανταγωνιστούμε την Ήπιζα, τη Μαγιόρκα και άλλα πολύ σημαντικά μέρη, τα οποία έχουν όχι μόνο μαζικού τουρίστε, αλλά έχουν και τουρίστε που ζητάνε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, που είναι μία από τι εκατοντάδε επιχειρήσει οι οποίε υπάρχουν στο νησί, προσφέρει υπηρεσίε μέσα στη θάλασσα. Να ξέρετε ότι η ζωή των εργαζομένων στη Ρόδο είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι καλύτερη, νομίζετε, η εργασία μέσα στι κουζίνε των ξενοδοχείων με τα καζάνια είναι καλύτερες οι συνθήκες για τις καμαριέρες, για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πούλμα μέσα στον ήλιο Άρα αφού όλοι περνάνε χάλια και άσχημα να κολυμπάει και ο άλλος ο έρμος εκεί για να πάρει το ακριβό δίπω όπως λένε για να πορευτεί αφού είναι όλα χάλια γιατί να ασχοληθούμε με μια πτυχή του ε, τουρισμού που δεν είναι και τόση, τόσο κραυγαλέα για τουλάχιστον αυτό στο νερό Αυτό που θα το λέγαμε ω αστείο, το είπε ο αντιδήμαρχος με κάποιο τρόπο, αφού έθεσε και ένα πλαίσιο ανταγωνισμού με την Ήπιζε και άλλου τουριστικού προορισμούς. Όμω, να ξέρει αυτό ο εργαζόμενο, που δεν νομίζω ότι τον πολύ νοιάζει, να ξέρει αυτό ο εργαζόμενο, να ξέρουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ότι έχουμε υπουργό εργασία, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο παρενέβη αμέσω στο Twitter για να πει ότι θα παρέμβει και κάτω στη Ρόδο. Αυτό θα το κάνει συνέχεια ο Άδωνη Γεωργιάτη, το έκανε και στο προηγούμενο Υπουργείο. Μόλι γεννηθεί κάτι στα social media, αμέσω βγάζει απάντηση. Είναι η πρώτη του παρέμβαση. Δεν συνεχίζεται αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει στα social media να δοθεί απάντηση. Άρα λοιπόν, εσεί οι Ζαμπλουτοί κουνάτε το δάχτυλο στου εργάτε του φτωχού. Εγώ αυτό δεν το Εμείς Εμεί σερβόμαστε πράγματι για το φτωχό εργάτη. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Εμεί σερβόμαστε για το φτωχό εργάτη. Suerte que sean eran los viejos para besarte con máscaras suerte que mis perchas sean pequeños si no los confundas como to en mis adobos pragmat geotto las firmes para correr sin me as de espanta y tus tajos que me dicen y a mejorar cuando te vaya the only <Γυκά> Οπότε με αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί ο Υπουργό Εργασία και νομίζω θα είναι πολύ αποτελεσματικό. Θα προστατεύει μόνο του εργαζόμενου. Υπάρχουν πάρα πολλοί και δημοσιογράφοι και βλέπω και στα social media όλο το δήμερο που λένε αφού το ήθελε ο εργαζόμενο και το έκανε αυτό. Τι μα πέφτει λόγο όλων ημών να λέμε ότι δεν είναι σωστό και διάφορα άλλα τέτοια. Αφού έπαιρνε και καλό μισθό, λέγαν η ευγενία ανακοίνωση και η το, συναδελφία του αλλά και το εργοδότη. Οπότε, αν κάποιο θέλει, είναι το γενικό. Αν κάποιο θέλει στην εποχή τη ελευθερία και θέλει να δουλεύει έτσι, γιατί όλοι οι άλλοι να παρέμβουμε, αφού μπαίνουμε στο νερό και περνάει πάρα πολύ ωραία. Όχι, θα παρέμβουμε. Θα παρέμβουμε γιατί μπορεί κάποιο να ξεφτελίζεται όσο θέλει και μπορεί να είναι αυτό ο εργαζόμενο και κάποιοι άλλοι που μπορούν να ξεφτελιστούν για ένα, δύο, τρία χιλιάρια ή για 100 ή 200 ευρώ τύπου που μπορεί να πάρει. Από εκεί και πέρα όμω αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Δημιουργεί πολύ κακό αρνητικό προηγούμενο και ανοίγει τι ωρέξεις άλλων εργοδοτών, άλλων επιχειρηματιών γιατί θα τον έχουν ως φωτεινό παράδειγμα αυτόν τον εξευτελισμένο και θα λένε ορίστε το έκανε ο δίπλα πρέπει να το κάνεις και εσύ γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε όλο αυτό γίνεται όχι για το σερβιτόρο, για όλους τους άλλους. Σερβιτόρους, εργάτες, εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους διότι δεν μπορεί να εξευτελίζεται κάποιο τόσο εύκολα. Και αν το κάνει ένα, δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν όλοι. Και πρέπει να προστατευτούν οι υπόλοιποι. Και πρέπει να υπάρχουν νόμοι, διατάξει αφενό για την προστασία τη παραλία, που εκεί δεν ισχύει τίποτα, αλλά αφετέρου και την προστασία των εργαζομένων στα νταχάου του τουρισμού. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Μάγειρα στην Κρήτη. Ε, το λάδι το καυτό έπεσε πάνω του. Ήταν παράνομο, ήταν μαύρο εργαζόμενο. Έπρεπε να τον κρύψουν κάπου εκεί οι υπόλοιποι. Τον βάλλουν σε ένα ψυγείο για να μην τον πάρει χαμπαρή Το καυτό λάδι προκάλεσε στο Βαγγέλη εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο πρόσωπο και στα χέρια του. Όπως καταγγέλει στο Στάρ και τη Γογό Αποστολάκη, όταν χύθηκε η κατσαρόλα με το καυτό λάδι πάνω του, οι συνάδελφοί του τον άφησαν να βοήθητο. Δεν με φρόντς, δηλαδή με είχαν και περίμενα μία ώρα με τους πόνους. Όπως καταγγέλει η μητέρα του, μέχρι να ειδοποιηθεί ο γιατρός του καταλήμματος, τον έβαλαν σε ένα χώρο με ομά κρέα Για να περιορίσουν δήθεν τον αφόρητο πόνο από τα εγκαύματα. Το παιδί μου όταν κάηκε φώναζε βοήθεια και εγώ με πονάω ένα στενοφόρο. Αμπάτησα νοσοκομείο. Οι υπεύθυνοι λοιπόν του απάντησαν από εκεί ότι θα το φροντίσουμε εμεί. Μεταφέραν το παιδί στο δωμάτιο που είχε κλιματιστικό και ήταν το δωμάτιο με τα ομά κρέατα. Ο Βαγγέλης εργαζόταν ω βοηθό αρχημάγειρα από τι 10 Ιουνίου. Ωστόσο οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου δεν του είχαν κάνει πρόσδεψη και εργαζόταν ω ανασφάλιστο. Αυτά τα ωραία με τον ε, τουρισμό ε, το, ε, την βιομηχανία τη μεγάλη και τη βαριά βιομηχανία της χώρας όλα αυτά λοιπόν ο, ο σερβιτόρο μέσα στο νερό ο άλλος εδώ ο μάγειρα που του συνέβη όλο αυτό και τόσα άλλα που δεν τα μαθαίνουμε και γίνονται αλλά τα μαθαίνουμε από πληροφορίες και συζητήσεις με φίλους γνωστούς που έχουμε όλοι ε, όλα αυτά θα μπουν τώρα σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο που ο αρμόδιος να το κάνει είναι ο πρωθυπουργός της χώρας Δεν τρέφω αυτά πά Για μια κοινωνία χωρί ανισότητε. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση μπράβη. Δεν τρέφω αυτοπάτε. Για μια κοινωνία χωρί ανισότητε. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο. Στην ανθρώπινη φύση. Να το και το ιδεολογικό πλαίσιο του ανταγωνισμού, του φίλου ελευθερισμού ότι κάθε άνθρωπο είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Ένα σκέγεται από τα λάδια για τον κρύβουμε στα ψυγεία γιατί δεν είναι δηλωμένο. Ο άλλο κολυμπάει ω. Σερβιτόρο για να βγάλει αυτό που είναι να βγάλει και θα το λέει μετά και ω εμπειρία. Και διαμαρτύρονται όταν προσπαθούν οι υπόλοιποι να μην γίνουν κολυμβητέ, να μην γίνουν ελουόμενοι σερβιτόροι και να δουλεύουν αξιοπρεπώ κάποιε ώρε, αυτέ που ορίζει η νομοθεσία και η κατάσταση, να παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό και να πάνε μετά να απολαύσουν και τη θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι λίγο δύσκολο να συζητηθούν λογικά σε αυτό το πλαίσιο και αυτήν την εποχή. Γι' αυτό πάμε σε κάτι που όλου μας ενώνει, είναι η φυγή, η άτακτη ε, του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια μάθαμε να τολμάμε, να αλλάζουμε, γιατί δεν διστάσαμε ακόμα και να καούμε, έχοντας πάντα μία μόνο βεβαιότητα, ότι είμαστε ένα πυροτέχνημα που σύντομα θα επιστρέψει στο 3%. Επίγνωση. Γνώση. Ξέρει ακριβώ τι γίνεται. Μπράβο στον Αλέξη. Δεν του τόχα Εκτό αν και αυτό είναι μια κολοτούμπα. Προφανώ είναι μοντά. Όμω τώρα είναι ένα πολίτη από τα Σέρα. Η κάμερα βρέθηκε μπροστά του και μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα είναι η ψυχή του κόμματο. Εάν θα φύγει, τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχουν πολύ δυναμικά στελέχη. Ναι. Ο Τσίπρα είναι το σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή και το τέλο. Λοιπόν, έφυγε ο Τσίπρας, τελείωσε, να το ξαναπώ <Συκλή> Λοιπόν, έφυγε ο Τσίπρας, τελείωσε, να το ξαναπώ Σύντροφοι <Συκλή> <Συκλή> <Συκλή> και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση Όλοι να είμαστε παρόντε και παρούσε στα ηλιοβασιλέματα τη Αντορήνη. Να το ξαναπώ. Ο κύριο Σιμπρα είναι η ψυχή του κόμματο. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Εδώ, η Ελληνιά, λοιπόν, αυτά από τον φίλο μας από τα Σέρας. Ε, δε, κυρκό, βγάλε λίγο τα ακουστικά από εκεί, μπράβο. Δύο, γιατί τα είχαν βάλει πάνω στο χαρτί που είναι τα στοιχεία 880 Το τηλέφωνο επικοινωνία, ρέντιοπαπάκι Το mail του σταθμού, εγώ το βλέπω αυτή την ώρα. Δεν το παρακολουθώ, γράφετε. Εδώ διαμαρτύρεστε για τι εκτρώσει, γράφετε διάφορα. Είναι θέμα που ερεθίζει, ναι, για τη σφαλιάρα και τα υπόλοιπα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο με τα κινηκά ακουστικά όταν χρειαστεί. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα αγάπη μου. Έλα αγάπη μου. Προνιώσεις πολλά, γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει Μα ακούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω, μα ακούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάζω ως το πρωί. Αυτά είναι. Τα έχει πει ο συνάρφος, ο Θάνος, ο Καλήρης, ο σύντροφο. μακώς ακούς. Πάει. Το Είχε 20 λεπτά τώρα, ο Θήμιος που ξεβράκωνε τον Αλέξη. Εντροπή πράγματα τώρα. Περίμενε. Δη... Τι δεν ανέφερε. Τι. Ότι ο Αλέξη έβαλε το χεράκι του να κλείσει τηλεοπτική ηλιοφρένεια. Δεν είμαστε μικροπρεπείς Άμα ήμασταν έτσι, θα ήμασταν Τώρα μα λέγαμε τέτοιο. Πρέπει να τα αναφέρει και αυτό. Έλα καημένε τώρα. Αυτά. Δεν πάει να αγαπηθούνε. Σήμερα γιορτάζει. Μα ακούρε που το φωνάζω. Όχι. Τα διασκεδάζω στο πρωί. Γιορτάζω, γιορτάζω. Τι έννοιε την ακριβάζω. διασκεδάζω. Dobro i Τα έχει πει και ο συνάδελφο ο Θάνο ο Καλίρη. Τα είπα στον προηγούμενο. Εγώ όμω θα σου δώσω ευχέ για τον όνομά σου. Όχι χριστιανικέ, Αγίου και τέτοια. Ναι, παιδί μου. Χρόνια σου πολλά. Υγεία, ψυχική, σωματική. Γαμό τον Ολυμπιακό. Μόνο τριφυλάρα και προχώρα μπροστά. Είναι αυτό ευχέ τώρα. Ε, Δεν είναι βραμαλάκκα από το φίλο στο στάθη. Τέλο πάντων, στάθησε λίγο μαλακά. Αλλά δεν πειράζει. Να σε καλούμε. Για τον Ολυμπιακό, βρετρόμπα. Όχι, γενικώ. Έλαβα μαλακά. Αυτά τα αναχέραισε το όνομά σου. να χαίρεσε. τι να χαίρεσε τον Άγιο Απόστολο. Όλο, τον Όχι, αλλά και χαίρεται κάποιο το όνομά του. Α, ναι, τι καλά, ναι. χαίρομαι, χαίρομαι που με λένε ναι, Δαμάσκο. Ναι, εγώ χαίρομαι και το όνομά μου το Στάθης, γιατί είναι ωραίο όνομα και δεν υπάρχουν πολλοί Στάθηδες. Έτσι όταν παίρνω τηλέφωνο και ακούσω Στάθης, πάει και δεν θέλει να το μυαλό σε μένα. Δεν ξέρει πολλούς. Αυτό είναι αλήθεια, μην μιλήσεις όμως για το αποστόλι στη σπανιότητά του. Τώρα εσύ με έκοψε ή έπεσε το σήμα ρε. Το πουλί σου έπεσε. <laughs> <Τι laughs> λοιπόν, <γελάς. laughs> τι θα κάνει, λέω, λοιπόν. Να σου πω, βρε Μαλάκα, συγγνώμη. <laughs> ή είσαι σε κολοσημείο και δεν ακούγεσαι, yeah. ή έχει yeah. κολοτηλέφωνο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, <laughs> δούλεψε <laughs> να γίνει άριστο, να γραφτεί τη νέα δημοκρατία, να πάρει καλό τηλέφωνο. Παναγία και <laughs> εγώ δεν σε κομινίσει ποτέ, α πούμε, α πούμε. Να κοιτάξτε ανικά. Στη νίκη τότε, στο κόμμα νίκη. Ούτε καν, α πούμε. και χριστιαξού να λε. Σεβαστή πατέρ. Την ευχή σα! Το επόμενο Αυτή είναι και Αγίο Κάστανο. Φέρα θα... μην αρκετή χωρίς Αυτή... ο Αγίος Αυτή... Δεφέ. Αυτή... Αυτή... Χρόνια σας πολλά αποστολή. Μια χαρά. Υπέροχο ο Θήμιος σήμερα σε ό,τι σχόλιο έκανε. Καλή και μία. πάντα έτσι να είσαστε όπως μας έχετε συνηθίσει. Εσείς και μαζί και ο Μπογιόπουλος. Ευχαριστούμε φίλε. Έλα, να δώσω και εγώ μια ασία και με έχετε προλάβει, αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Στην όχι και τόσο διαβολική αυταπάτη, go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίε και κύριοι τη ιδρυτική νομεκλατούρα τη Ευρώπη. Στα τσακίδια, πολιτικά μιλάω πάντα. Έτσι. Στη Μέρκελ στα τσακίδια ή στον go back. Στην, στην αυταπάτη, στα Α. τσακίδια. Και στη Μέρκελ στα τσακίδια, δεν έχω θέμα εδώ Και το ίδιο είναι, λοιπόν. Να πληρώσει τη ζημιά που έχει κάνει όλη αυτή η με το σακίδιο. Δεν, δεν μπορούμε τώρα. Τώρα τον θρυνούμε και λέμε ότι είναι ο μόνο Παć... πολιτικό που δεν έβαλε λεφτά στην τσέπη του και άφησε λεφτά στα ταμεία. Γιατί να τα βάλει στην τσέπη του, τα βάλει στην τσάντα. Αυτό είναι. Ή ότι το βάλει στη δικιά μα τσέπη <σ Haushalt> το χέρι. Έβαλε τα δικά μα χρήματα στην τσέπη Σαλωνών για 99 χρόνια. Αυτό δεν το λέμε. Τώρα οι θλιμμένοι Σιριζέοι τώρα λένε ότι δεν έβαλε στη δικιά του τσέπη. Ε, βέβαια τι θα πούνε οι Σιριζέοι. Τώρα ήθελα να ξέρω πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί. Έχουν κάνει εγχειρίσει, έχουν κάνει, κάνει λογοτομή ή τα λεφτά που παίρνουν να είναι τόσο ώστε να λένε αυτά που λένε. Δηλαδή να μην υπάρχει πατρίδα. Για Δεν είναι λίγο για χειρότερο Άμα ήταν λεφτά στη μέση θα ήταν καλύτερα τα πράγματα Ναι, <Σε>, τότε είναι θέμα φίλε Ε, τώρα μην μου ανοίγεις το <Σε>, Η που λένε Να, και φίλοι. μου οι Τάγκερ <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> <Σελίου> Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα Ήλιοβασιλέματα της Αντορίνης. Αντε <Ρι> κλείστε το και πηγαίνετε στα Ήλιοβασιλέματα, ένα είναι. Άλλα. Η Σαντορίνη μία, αλλά οι ματιέ θα είναι πάρα πολλέ και θα είναι και συντροφικέ. Στα ελληνοβασιλέματα λοιπόν τη Σαντορίνης, εκεί θα πάει σίγουρο Σπίρτζες, ο ο οποίο παρετήθηκε από την πολιτική γραμματεία του κόμματο. Τελικά θα παραιτηθείτε θα δεν Τι εννοείται ότι θα παραιτηθείτε, δεν παραιτηθείτε. Η αντίποση που δημιουργήθηκε στου δημοσιογράφου είναι ότι έχετε παραιτηθεί ήδη από την πολιτική γραμματεία. Προφανώ στην κεντρική επιτροπή και έκανα και πρόταση. Να παρετηθούν όλοι και να είναι θέμα τη ημερήσια διάταξη oh. Κεντρική Επιτροπή η εκλογή γραμματέα, αναπληρωτή γραμματέα και πολιτική γραμματέα. Παρετήσε στο όργανο που σε εκλέγει, δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό γιατί θεωρείτε Επομένως, ότι αυτό θα έχει να κάνει με τον καταμερισμό των ευθυνών, Όχι. Διότι, ε, κύριε Παπαδάκη, είναι άλλο ποιο έχει την ευθύνη και ποιοι έχουν την ευθύνη. Με τον τρόπο που λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργούσε πολιτική γραμματέα. Ε, Του με, του. με ευθύνη αυτών που το συγκαλούσαν και δεν ήθελαν επί τη ουσία να. Ναι, ο πρόεδρο δεν είχε έχουμε... την ευθύνη Όχι, να συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία με βάση καταστατικό. Δεν την είχε, ο, δεν την είχε ο ο πρόεδρος. μόνο την είχε. Την είχε ο πρόεδρο, την, την είχε και ο πρόεδρο. Την είχε και ο πρόεδρο, βεβαίω. Άρα, ας πούμε την κριτική σου πέρα από εκεί. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Πρόεδρο. Πέρα από αυτό. πρόεδρος Πάντα πρόεδρο. Σωστό είναι αυτό. Ναι, αλλά έχει την είχε και ο πρόεδρο. Δεν λειτουργούσαν και τα όργανα, μαθαίνουμε εδώ τώρα. Ήταν μέλος των οργάνων, τίποτα από αυτά δεν λέγανε, λιβανίζαν όλοι τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα σιγά σιγά αφήνουν διάφορα υπονοούμενα. Έχουμε καταλάβει όλοι τι κόμμα αφήνει πίσω του ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ο Σπίρτζης λοιπόν παρετήθηκε, λέει τα δικά του, αλλά ζητάει και από τους άλλους να παρετήθουν. Οφείλω να πω ότι θα περίμενα από όλους τους συντρόφους, και τους συντρόφους μας που είναι μέλη της πολιτικής γραμματίας να κάνουν το ίδιο. Δυστυχώς δεν ε, πέρασε η πρότασή μου. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας πρέπει να παρατηθούν και εκείνοι? Όχι, επειδή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ με 24% Βάλιστα. και η ευρωπαϊκή που Λοιπόν. Σας... Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Σπίρτζη. Θα πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, ελα, αποστόλλει χρόνια πολλά για την γιορτή σου, πρώτον. Ευχαριστώ, πρώτον. Δεύτερον, Δεύτερον, να σκεφτεί ο κόσμο γιατί θα θυμόμαστε στον Τσίπρα. Πρώτον, διότι έκανε το όχι, ναι. Και δεύτερον, διότι ανέστησε όλο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που είχε πέσει στην ανυπολιψία και ήρθε και το έφερε να φέρνει 50% η δεξιά. Αυτό ναι. Αυτή είναι η κατάρτια του, αλλά δεν αποκλείω να το κάνει και μπλόφα. Να τον καλέσουν οι από ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει. Τον έχω ικανό για όλα. Όλοι μα τον έχουμε ικανό όλα. Αυτό έχουμε... Ότι δεν ήταν Είναι ήταν ή για όλα. Έλα, ρε, μωρό μου, είμαι χάλια. Τι έπαθε, σε διώξανε. Για να με παρηγορήσει με τον Τζίπρα, στεναχωρήθηκα πολύ μου. Τώρα στεναχωρήθηκε, όχι το αν έφυγε 24 μονάδε διαφορά. Όχι, oh, στεναχωρήθηκα, αρέσει για τον τύπο, βέβαια όλα αυτά που λέει και ο Τζίπρα μέσα. Στεναχωρήθηκε oh, για τον Τζίπρα. Mm. Δεν στεναχωριέσαι mm. για αυτά που έφερε ο Τζίπρα. Mm. Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή να στεναχωρηθεί για τον άνθρωπο mm. που του παίρνει το σπίτι. Mm. Όχι για τον Τζίπρα που παρετήθηκε mm. και έχει μια στρωμένη ζωή από εδώ και πέρα. Mm. Δηλαδή, α το, η στεναχώρια mm. α μείνει για εκεί που πρέπει, για εκεί που αξίζει. Για σένα αξίζει η στεναχώρια που δεν σε έχω διαθώμα. Αυτό ναι! Όχι τις τώρα! Αλλά εντάξει, είναι τόση ώρα που περίμενα να το σηκώσει για να μιλήσουμε και άκουγα και την εκπομπή έτσι όπω τα έλεγε ο Θίμιος είχε πάρα πολλά δίκια και μου απάλληνε λίγο τη στεναχώρια έως πολύ. Είσαι απαλή τώρα, είσαι απαλή, να απαλή η στεναχώρια σου. <laughs> για να να τη χάιδεψω λίγο. Έλα χάιδεψε μωρό μου. Έλα για. Ναι, αποστόλη, χαίρετε ο Μαρκό. Μαρκόνι. Μαρκόνι, πώ πήγαμε στι εκλογέ. Ναι, μια χαρά πήγαμε. Όταν άλλο. λέμε μια χαρά, λίγο define. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα ψηφοδελτίων. Να το. Όχι, να ενδιαφέρεται πολύ να ο κόσμο. Ήξερα ότι κάπου θα υπήρχε θέμα. Ναι, ναι, και προτείνω στι επόμενε εκλογέ το σύστημα να είναι τριφασικό. Δηλαδή, όταν είναι το, ρεύμα. το τριφασικό, να υπάρχει, να το... υπάρχει το ψηφοδέλτιο το παλιό όπω παλιά. Αλλά. οι νεότεροι να ψηφίζουν με τα κινητά του. Να το. Και Οι άλλοι να τυπώνουν ένα ψηφοδέλτιο όπω εγώ Α4 μόνοι του, όποιο θέλουν. Τι πετάμε τόσα ψηφοδέλτιο. Λέω και εγώ αυτά λέω τώρα, χαζομάρες. Πολά, Και γίνεται μπέρδεμα ναι. και μετά δεν βγαίνουν φωνέ να σαν τη δικιά σου. Πούμε να είχαμε στη Βουλή να μα εκπροσωπεί. Ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή, δηλαδή το... αυτό ο στρίγκα, ο στρίγκο, πώ λέγεται αυτό, γιατί. Ναι, δεν πειράζει που πήκαν πολλά κόμματα, καλό είναι, αλλά το ΚΚ πρέπει να μένει στο 12% τουλάχιστον. Μαρκώνε, δε... γιατί δεν εντάχθηκε στι γραμμέ του ΚΚΕΒ, δεν καταλαβαίνω. είμαι ότι. Μήπω το Γιουερ Η UFO που είδε είχε σχήμα σφυροδρέπανου. <χι> Ήταν <χι> το <χι> enterprise σε σφυροδρέπανο, α πούμε. Μπρέμε, πω δεν το δει γύρω-γύρω. Μπροστά μοιάζει έτσι, κύλο, μοιάζει με UFO. Πηδί... Αν το δει από πίσω, κάνει ανάποδο χαμόγελο το σφυροδρέπανο. <χινάξει>, Κοίταξε, καταργήθηκε. Ωραία, μπαρκώνει το νου σου λίγο, ε! Να κάνουμε κάτι για τι εφορετικέ επιτροπέ. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν καταργηθήκαν δια νόμου. Αλλά δεν πηγαίνει κανένα. Τες προτάσει δηλαδή, σου άφησε εμπειρία τώρα η εκλογική μάχη. Ναι, ναι, όχι και το άλλο που λέγει ότι άμα για τα κοινά. Την πληρώνει μετά Ε ο Πλάτωνας τώρα από τότε που θαύτηκε η πολιτεία του Εκεί κάτω στον Κολονό και την ψάχνει ο Μπακογιάννης... Γίνονται οι αρχαιολογικές καφέ, Διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία Την πολιτεία του Πλάτωνα <δε> Έπρεπε να τα σκεφτεί αυτά. Ε, <δε> όλοι να πηγαίνουν. Δεν πηγαίνει κανένα. Και μετά. Τι τριπλοβάρια είναι αυτή. Πάνε από τι 5 δύο γυναίκε εκεί δικαστική αντίστοιχη. Δηλαδή εσύ μετά... τώρα κατέβει ο υποψήφιο για να δει πώ γίνεται η διαδικασία είχε στα τέσσερα πορεία. Και να δει τι ώρα πώς πάει ακατορίζει ασύντα... ο δικαστικό αντιπρόσωπο. Όχι, κοίταξε, από τι 5 μέχρι τι άλλε 5 το πρωί θα πάει. Καλά είμαι <δε> σίγουρο <δε> ότι εκεί το είπε όλη την Κυριακή. Τρυπλοάρτιε. <δε> να, να βάλουν τριπλοβάρια στα μεγάλα κέντρα, δίπλοδια στα μικρά και να κόψουν από τα ψηφοδέλτια που τώρα όλοι ψηφίζουν με το κινητό τους να. και έτσι δεν θα έχουμε αποχή Ω. Σωστό, γιατί και στην παραλία να είσαι ας πούμε, να βάζεις το αντιλιακό τσουπ το πατάς από το τα... κινητό, τέλος Δηλαδή θέλω να, πω, να υπάρξει και ενδιαφέρον τον κόσμο Κατανοώ, στην κατανοώ, βουλή. λοιπόν, Μαρκόνη Κατ είπαμε αρκετά Για όλα να τα λέμε, ναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι Τώρα θα τα λέμε, τώρα που βγήκαμε νέα βουλή, έλα, γεια Και έχουμε εδώ και μηνύματα λέει μια κροάτ Του εργοδότη στη άλλο στη Σάμο, που αρνήθηκε να κάνει τον πατραχάνθρωπο, έφαγε ένα μπερτάκι από τους μπράβου του εργοδότη. Παίζουν και αυτά προφανώ. Είτε θέλει κάποιο να το κάνει. Είτε αναγκάζεται να το κάνει. Είτε φοβάται, γιατί είδα και μια ανακοίνωση στην οργανισμό. Δεν ξέρουμε σε ποιο καθεστώς βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Όλα αυτά και για όλα αυτά καλά κάνουν και φωνάζουν αυτοί που πρέπει να φωνάξουν και καλά κάνουν και υπάρχουν τα σωματεία για να υπερασπίζουν αυτά τα δικαιώματα γιατί τα σωματεία έχουν φωνή ενώ δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να έχει Φωνή κλασικά, εικονογραφημένα όλα αυτά, έχουν αποδειχθεί πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Στο Skype το πρωί ήθελα να ασχοληθούν αυτό το θέμα στην πρωινή εκπομπή, την τηλεοπτική, και είχαν πάνελ, θα ακούσουμε τώρα ποιοι ήταν στο πάνελ να συζητήσουν το θέμα του σερβιτόρου μέσα στο νερό. Ναι. Να ξαναβάλουμε το θέμα τη Ρόδο από την αρχή για να το συζητήσουμε μετά με ψυχραιμία εδώ ναι. και του uh, καλεσμένου μα. Με την κυρία Παγόνη, την κυρία Κανδαράκη και τον κύριο Μαυροϊδάκο. Καλημέρα σε όλου. Καλώς καλώς καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι τα παλιά εδώ. Για να δούμε. Η Κανδαράκη είναι ψυχολόγο. Ο Παγόνη είναι γιατρό συνδικαλίστρια. Ο Μαυροϊδάκο είναι αστυνομικό συνδικαλιστή. Αυτοί οι τρει συζήτησαν το θέμα του λουόμενου σερβιτόρου στην Ρόδο. Κάποια στιγμή βγήκε τηλεφωνική κάποιο από το νησί. Αλλά όμω αυτό το πάνελ εντωμεταξύ είναι πάνελ διαχρονικό, είναι πάνελ πανδημία. Του έχει ξεμείνει στα χαρτιά γιατί βγάζαν την παγώνη για τα ιατρικά θέματα τη πανδημία. Τον συνδικαλιστή, αστυνομικό του βγάζουν έτσι κι αλλιώ, ό,τι και να γίνει, να και τώρα, έλεγε τα δικά του και έλεγε παγώνη εκεί για το πώ είναι ο άλλο να είναι μέσα στο νερό. Χει ιατρική προσέγγιση, συνδικαλιστική προσέγγιση. Και ψυχολόγο βεβαίω. Ήταν η πιο αρμόδια γύρω από αυτά να εξηγήσει τι ακριβώς, πώς μπορεί να νιώθει και τι πίεση μπορεί να δέχεται ο εργαζόμενο Ορκίστη βουλή, ορκίστηκε βουλή πριν λίγη ώρα, έκανε μια δήλωση απ' έξω η Ντόρα Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε οκτώ κομματική Αυτά βουλή. Εγώ ορκίζομαι για την 13η φορά ο βουλευτή. Νομίζω yeah. ότι θα τα καταφέρουμε. Η βουλή είναι τσίρκο και ελπίζω τα κόμματα που μπήκαν μέσα να το καταλάβουν εγκαίρω. Το καθήκον με καλή. Το παλί, το παλί. Που μπερδεύτηκε πολύ. Στην βουλή, στη βουλή. Η βουλή είναι τσίρκο. Και έγιναν παλιακουβάρι. Τη βουλή στα παλικάρι. Πολύ. Ποια είναι η κυρία που φώναξε, Άιντε, Ποια είναι θέμα εθνικό. Το παλιό, το Με στο μαύρο πανικό. Στην βουλή, στη βουλή. Να έρχεται το καθεξόλι να ρωτά σε αυτή την πόλη. Πώ θα γίνει, πώ θα γίνει, πώ θα γίνει. Αφεντικό, Παρακαλώ τι κυρίε και του κυρίους βουλευτέ να υψώσουν το δεξί του χέρι. Ενώνοντα τον αντίχυρα, το δίκτυο και το μέσο δάκτυλο. Για να δώσουμε τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του συντάγματο, όρκο. Τι ρωτά που, μηνάγες, <Τι ,τι πω, σαν τον που έχει Η βουλή είναι στη τιματιμίση, το, μάλι, το μάλι. στο Εξουσία, εξουσία, εξουσία, τι θα πει; όχι απλάξει. Η φωνή του που προείδρευσε τις διαδικασίες σήμερα. Κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλος έχουμε το τρίτο μέρος του λαού κολλάκι στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Μπαλουρδό. Ναι, εγώ είμαι Μπαλουρδό. Ο Στουτ Καρδιανό είμαι. Στουτ, Καρδι, ήθελα... ναι. Θα ήθελα να καταγγείλω τον κύριο Αποστολή Μπαρμαγιάννη γιατί με εξέθεσε σε μια εκπομπή του. Αποκλείεται, δεν κάνει πράγματα. Μια... Πήρε μια κυρία η οποία είναι και αυτή κοντά μου, Στουτ Και συμφώνησε μαζί του ότι λέω αερολογίε. Αν είναι δυνατόν. Ε, μα. Σε τάξι... λίγο θα μα πείτε τι είστε και παπάρα, α πούμε, και το υπονόησε. Κάπω έτσι. Τον όργανο τη τάξη που είσαι να επιβάλλετε την τάξη. Θα επιβληθεί. <Και> Μόλι πάρω εντολέ από Μηταράκι αμέσω. Να είμαστε κάθε μέρα δίπλα στον κάθε πολίτη. <Και> βέβαια, μετά πήγε να το σώσει, πήγε να μου κάνει προξενιό. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Τα γαμίζετε <Και> με αυτά και με αυτά. Είδε και παραπονιέσαι. <Και, όχι, όχι, εντάξει. Χαβαλέ, κανό. Εντάξει, όταν. Ε, κοίτα, και εγώ δεν είμαι μπαλούρδο. Εντάξει, σε βέβαια, εσύ Ήτανε χαβαλέ, έτσι. Κατάλαβε. Όπω και τι εντολέ από Μηταράκι. Πάλι χαβαλέ είναι. Δεν είναι υπουργό. Ηθοποιό είναι. Τον έχουμε δει και σε σίριαλ. Και να σου πω, σε κα Με την πρώτη ευκαιρία είναι πανέμορφο νησυχείος. Δεν μπορεί να είναι Υπουργό προστασίας του πολίτη. Και κάτι άλλο, τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για τον Αλέξη, που κάθεται και εκλέγεται τώρα ότι του έκανε πόλεμο το Κουκουέ. Οι προοδευτικέ δυνάμει, στι οποίε τίναμε το χέρι τη συνεργασία, είχαν μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ. Παπάρα, τσέκο. Πόλεμο το Κουκουέ, θεωρητικά του έκανε και όταν βγήκε. Όταν ήταν τότε όλα αυτά με τα μνημόνια και φαίνονταν αριστερό και το Κουκουέ του έκανε πόλεμο και τα κανάλια του έκαναν πόλεμο και ο Σαμαρά πόλεμο, αλλά πήρε 36% γιατί ο κόσμο είχε πιστέψει αυτόν. Μετά που καταλάβαμε ότι χθε τη γι' αυτό ο κόσμο. Τον γιατί του έκανε πόλεμο και το κουκουέ. Αλλά για να πούμε και μια αλήθεια, ρε. Αποσόλη, να δει δηλαδή διαφορά των αριστερών με του δεξιού. Ο Τσίπρα έκανε ό,τι κατά έκανε και χαστεί 20 μονάδε. Η δεξιά βιάζει, σκοτώνει, κλέβει τα πάντα και δεν χάνει τίποτα, ρε. Εκεί του ψηφίζουν. Εξαι. Κοίταξε να δει. Ο Τσίπρα είναι 15 χρόνια πρόεδρο κόμματο. Μια ατάκα καλή έχει πει. Ποια απόλυση? Τι πια απόλυση? Μία είναι. Ποια είναι, για πεσιά. Ότι του δεξιού του ενώνει το χρήμα, του αριστερού η ιδέα. Αυτό δεν αφορά τον Τσίπρα. Απλά έχει πει μια καλή ατάκα Ενικότερα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Εκεί που η αριστερά διασπάται για τι ιδέε, η δεξιά ενώνεται για το χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία ιδέα για να μα ενώσει. καλά ο, είναι... ο ΣΥΡΙΖΑ ο... δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και καμία ιδέα να τον ενώνει. Απλά είναι ωραία σαν να τάκα μόνη τη. Γεια σου Αποστολή! Γεια. Ναι, φωτεινή από γλυφάδα. Να το. Επειδή με άκουσα τώρα, Λοιπόν, είμαι οργανωμένη τώρα. Οπα. Καταρχήν, τρίτο κόμμα στη γλυφάδα, το κουκουέ. Οπα, με τίποτα σημαίνει. 10,17. Κοίτα η γλυφάδα. Θα, θα κοπούν ρε. τα πουλοβεράκια στο λαιμό θα και ρε. βλέπω σφυροδρέπανα στην κολότσεπη. Θα, θα πηγαίνουμε πρώτα ρε. στην γλυφάδα και θα φοβόμαστε. και χρόνια πολλά, βρε! Ή μα κόψουν <κονσεργοκούτια. laughs> Με κονσερβοκούτι από χαβιάρι κονσέρβα θα του <laughs> φάμε. Εσύ. Στην έβεια. Στην έβεια. Στην σιγά τώρα. Στην έβεια, την καμένη έβεια που βγάζουμε μισοτάκι, βεβαίως βεβαίω. Όχι, που βγάζετε καμένου. Η καμένη έβεια που βγάζετε καμένου. Τέλο Αποστολάκι! Αποστόλι. Ελάρεση από στόλα, αντί και στο υπερθετικό λοιπόν, άκου. Βασικά στα παπαριά σου των ορισμού, με λένε Δήμο και σε πένα από την Κοντενάγη. Αλήθεια, παπαρια όμω. Εννοείται, δεν εννοείται. Πε μα κάτι που δεν ξέρουμε. Πήγαν δεί στα αποτελέσματα των εκλογών, στον παγκόσμιο Ιστό, στι Πρεσβίε, του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και μετά μιλάμε. Η γύτα τη Αδούτα τη Κοπενχάγη, πω να σου πω, οι κορισχάδε τη Παγκόσμια Ελληνική Ομογένεια, σου έρχονται ολόψικα χρόνια πολλά και καλά και με υγεία και όρτιο τη επάλξη από το λάκη. Εγώ μέχρι Γοργόνα είχα ονειρευτεί να γίνω, δηλαδή από Κομπεγχάγη μέχρι 25, εκεί έφτανα. 25% πρώτο κόμμα το κόμμα σου, λαέ, καταλαβαίς. Αδούλο την Κομπεγχάγη, λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά. Πήγαινε κοίτα τα στατιστικά, τα αποτελέσματα των εκλογών και καταλαβαίνεις μετά. Βέβαια, βέβαια, βέ, τώρα. Φιλιά πολλά, δύναμη, πάντα όρθιος σε εκεί. <ΣΣ>